Mi sono alzato, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato il vaso. Eenas y a olus, che oli ya ennan. O oh partigiano, porta mia, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, Ciao, tchau, artigiano, porta mia, che mi sento di. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Κουτσούμπας ή κουτσουμπιλό όπως γράφεται βλέπω και στα social media από το φεστιβάλ της ΚΝΕ προχτές. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Είπε ένα σωρό πράγματα στην ομιλία του αλλά διάλεξα εγώ αυτό επειδή είναι έτσι συμπεριληπτικό, συμπίλημα. Λέει πολλά για τον έναν, για τους όλους. Επειδή στην Ευρώπη επίσης μας αυτό το θέμα και ο ένας και οι όλοι. Και ξεκινήσαμε με τον Μπέλα Τσάου σε μοντέρνα βέβαια εκδοχή. Ε, το τραγούδι αυτό είναι η σωστή Ιταλία. Η Ιταλία όπως πρέπει να είναι, όπως μας έχει μάθει κυρίως τον 20ο αιώνα, με τις παραδόσεις της, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει περάσει από πολλές φάσεις, αλλιώς γράφτηκε στην αρχή, παραδοσιακό, αλλιώς για τις γυναίκες που δουλεύουν, αλλιώ εξελίχθηκε, Αλλιώ μεταμορφώθηκαν και οι στίχοι, και το πώς το τραγουδούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην αντίσταση, και, και, και έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας, σηματοδοτεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτή την Ιταλία και όχι με τη Μελώνη και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται εκεί. Τα μαύρα, τα ακροδεξιά, ε, συνεπέστατη Ιταλία με την πορεία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει και αυτή κανονικά όπως πρέπει να πάνε όλες αυτές οι χώρες για να... Κλείσουν αυτό το κύκλο τη Μαυρίλα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη αυτό ο κύκλο. Θα κλείσει κάποια στιγμή γιατί έχει αυτό το ταλέντο η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Του έχει στην αρχή όλου πολύ λαμπερού, πολύ μοντέρνους ειδικά αυτοί οι μαύροι φασίστε. Είναι λαμπεροί και μοντέρνοι. Και στην πορεία του αλέθει όλου, του κάνει έναν ωραίο πολτό για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορούν τίποτα να κάνουν στην κρίση που έχει ο καπιταλισμό. Γιατί έρχονται και αυτοί να διαχειριστούν καπιταλισμό και νομίζουν ότι θα κάνουν κάτι. Το μόνο που κάνουν να δώσουν νομοθετήματα στους ισχυρούς και οι από κάτω να αντιδρούν συνεχώς. Έχει γίνει πολλές φορές, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, δεν έχει κλείσει ο κύκλος της Μαυρίλας. Θα κλείσει κάποια στιγμή και μετά τον κύκλο της Μαυρίλας, δεν θέλω να σας τρομάξω, θα έρθουμε εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι απλό όνειρο. Θα γίνει και μάλιστα βιάζεται πάρα πολύ... Ο καπιταλισμός να το κάνει αυτό, να το πραγματοποιήσει αυτό και η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Όχι η δεύτερη φορά αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, η δεύτερη φορά η κανονική με την εμπειρία που υπάρχει. Γιατί τα λέω όλα αυτά τι έπαθα, είναι όνειρα, είναι διάφορα σκέψεις, συνειρμοί. Δεν τους έχω μόνο εγώ, τους έχουν και οι απέναντι. Εκτός Ευρώπης δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Mm -hmm. Όσο και να ονειρεύονται στο φεστιβάλ της ΚΝΕ ότι έρχεται ο σοσιαλισμός Και πουλάνε δεν μήνυμα έχει. μέσω του iPhone ναι, Λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή εμείς ζούμε στα χρόνια του καπιταλισμού Τα παιδιά Τι μας, είναι η τα εγγόνια μας δεν θα κάνουν Δεν θα έχει Άλλο νόημα αυτό. γιατί εμείς θα είμαστε κάπου αλλού Λένε λοιπόν, όμως ότι είναι, τώρα είναι η ώρα ώστε. που ζούμε με τον καπιταλισμό Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια Παλόμεθα Παλόμεθα Παλόμεθα Παλόμεθα λέει ο Άδωνης Ερχόμεθα λέω εγώ Δεν καλά δεν είναι τις παρούσεις Προλάβαμε να ζήσουμε κάποια χρόμα... χρόνια Με χρώμα ακόμη και μετά θα δούμε ε, το φεστιβάλ της ΚΝΕ, συζητήθηκε για άλλη μια φορά. Λογικό είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός και από τα μεγαλύτερα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Ε, για πολλού είναι φιάλτης, για πολλού είναι απορία, δημιουργεί απορίε, δημιουργεί σύγχυση, όπως ακούσαμε εδώ του συναδέλφου, το Δημήτρη Κονόμου και τον Άρη του Σάλτε, να λένε για το αν μπορεί κάποιο να ονειρεύεται... να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να οργανώνει το να αλλάξει την κοινωνία συνολικά με τους τρόπους που θα μπορεί στη δεδομένη στιγμή να το κάνει αυτό όλοι οι τρόποι είναι δεκτοί όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω iPhone όπως είπε ο Άρης γιατί δεν μπορεί κάποιος να τουιτάρει με iPhone ε, να, από ό,τι είδα στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ και μια τεράστια οθόνη με LED πολύ προχώ που έβλεπες εκεί τη γινόταν, πάντα πέταγε ένα ντρόν από πάνω, iPhone είχαν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί μέσα και έγινε και μια συζήτηση με θέμα σκάκι και τεχνική νοημοσύνη. Γενικώ ήταν και πάντα σε αυτά τα θέματα υπάρχει τεχνολογία, γίνεται αξιοποίηση της τεχνολογίας. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν πολύ μικρός, δεκαετία του 90 και είχα πάει για λίγο για ένα χρόνο στο Ριζοσπάστη ω μικρός δημοσιογράφος αφού είχε κλείσει πρώτη. Ο και ο ήχο των γραφωμηχανών, πολύ μαγικό, δεν το συζητώ. Στη μεγάλη αίθουσα τη σύνταξη, στο Ζεοσπάστι όλοι όλοι κομπιούτερ. Χωρί αριθμού, με αριθμού βέβαια. Είχαν κομπιούτερ τα οποία ήταν διασυνδεδεμένα όλα. Μιλάμε, ήταν η πρώτη εφημερίδα που είχε αυτή τη διασύνδεση. Ε, και έγραφες το κείμενό σου, το έβλεπε, το διόρθωνε, πολύ παράξενο για μα τότε. Αυτά τα κομπιούτερ ήταν με την κίτρινη οθόνη τη πράσινη. Τη θυμόμαστε, τα, με τη μεγάλη οθόνη, με την ουρά από πίσω. Γενικώ θα είναι μπροστά. Και όποιος έχει Twitter, και όποιος έχει λάθος, όποιος έχει iPhone, μπορεί να γράφει στο Twitter ό,τι θέλει. Δεν είναι το κινητό ο δείκτης του αν κάποιο θα έχει άλλο τρόπο σκέψης και αν κάποιο θέλει να αλλάξει ε, την σημερινή κοινωνία. Θα γίνει μέσω και του iPhone. Όχι με πρώτο το iPhone, αλλά μέσω και του iPhone. Και με κάθε μέσο που υπάρχει, και κάθε εργαλείο που υπάρχει, ε, προϊόν της ανθρώπινης δημιουργίας και της Εργασία των ανθρώπων και αυτό θα εξυπηρετήσει τον σκοπό που πρέπει να εξυπηρετήσει όταν τελειώσουν τα μαύρα όμως τώρα είμαστε στην εποχή μαύρη της Ευρώπης παλόμεθα, η δεξί το είπε ο για τον εαυτό του, παλόμεθα, το κρατάμε αυτό Πόσο δεξιός είσαι? Πού κάνουμε κανονικό δεξιός? Εδώ το βλήτο ξεχωρίζει. Κανονικό δεξιός. Είναι όλο, βλήτο. Τι εμείς, πώς αυτοποσιοριζόμαστε εμείς οι δεξίοι? Μας αρέσει η παραδοσιακή συγκρότηση κοινωνίας. Μας αρέσει δηλαδή τα ήθη και τα θυμά μας, μας αρέσει η σημαία μας, μας αρέσει το ιστορικό σύμφωνο μας, μας αρέσει η ιστορία μας, είμαστε περήφανοι για αυτά τα πράγματα. Τράγικ. Αυτό το δειμάνι μια πολιτισμική βάση. Πατζά. Πατζά. Ψηλοκομένος. Δηλαδή εμείς θα μας για τον Μέγρα Αλέξανδρο ή ακούμε για τον Κολοκωτρόνη ή ακούμε για τον 840 Σταράντα, παλόμεθα. Κορίτσια κομπανάτε την μη έξω την παλατέζα. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα στον μυαλό να βλέπεις τον Μητσοτάκη? Ποιο είναι η πρώτη λέξη που θα Μην την πείτε αυτή τη λέξη που σας έρχεται γιατί σα ρωτάει ο Άδωνης εδώ. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, ποια είναι η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο νου όταν βλέπει τον μισοτάκι. Μην το πείτε, σα διάβασα, σα άκουσα, όλου. νομίζω και δεξιούς μαζί, όταν βλέπουν το λογαριασμό τη ΔΕΗ, μία λέ Αυτή που παίζει γενικό στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Η συνέντευξη αυτή δόθηκε στον Κουβαρά, εδώ στα Παραπολιτικά, την Κυριακή, που έχει εκπομπεί ο Γιώργος Κουβαράς. Είχε έρθει ο Άδωνης και είπε αυτά τα πολύ ωραία εδώ για τα παλόμεθα, για το πώς νιώθει να είναι δεξιός. Και κάποια στιγμή η κουβέντα την πήγε ο Κουβαράς στις υποκλοπέ. Βγαίνει ο Σπίτζολ τη μέρα και λέμε παγκόσμιο το κερδό. Όχι, Γιατί ο Μητσοτάκι Τι να μάθει αυτό το Τι μεγάλο πολιτικό Περίμενε, μυθικό έχει ο εντάξει, τώρα. Εντάξει. Μαθαίναμε, λέει, τα σχέδια ωραία, του για την πολιτική προστασία. Και γράφουμε τα σχέδια του, Μα Μιλάμε για Κοίτα, σε, Δεν μπορώ να το πάμε έτσι. Ε, πώς. Ε, πώς δεν μπορώ να το πάμε έτσι. να μου εξηγήσει τότε, αν είναι έτσι τα πράγματα, για λόγο δημοκρατική Όταν πληροφορήθηκε ότι η ΑΕΠ είχε παρακολουθήσει νομίμως τον <συντ'> Νίκο Ανδρουλάκη, επειδή ο Μητσοτάκης είναι ένας Και έχει, πώς, πώς, εστανά με δίμον, είναι μου, έστω και νόμοι, η ΑΕΠ τον Ανδρουλάκη και μην τι έκανε. <συντ'> δηλαδή το ότι το, το, το, το, το, το, το παρουσιάζει τον άνθρωπο <συντ'> ο θέλει να κάνει αυτά πράγματα είναι το πρώτο... <συντ'> Θες το Κύριος. Κερδιά και λιβάνια! Καλά, αυτό τώρα τι απαντάς; που βουλεύα. Κύριος, να κάτσα κάνει τρόπο παρακολουθείς κινητόν τηλεφώνου. <σομίως> Ποιο είναι το πρώτο πάρος που μιλάω θα βρεις στον Ισοδάκη. Και πρώτη λες θα πεις. <σομίως> Χριστός. Καλά, αυτό τώρα τι απαντάς; που βουλεύα. Είμαι κύριος, να κάτσα κάνει τρόπο παρακολουθείς κινητόν τηλεφώνου. Νομίζω είναι το καλύτερο επιχείρημα που έχει ακουστεί στο θέμα των υποκλοπών. Είναι ποτέ δυνατόν ένας κύριος, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκη, να κάθεται να ακούει τι λένε οι άλλοι, να κάνει παρακολουθήσει. Έχουμε ποτέ στην ιστορία παράδειγμα κυβέρνησης, υπηρεσίας που ήταν και εκεί κύριοι με κάπα κεφαλαίο, να κάνουν παρακολουθήσει. Όλοι ξέρουμε τις παρακολούθησης δεν τις κάνουν οι κύριοι που έχουν γραβάτα και μάλιστα του επίπεδου Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά γίνονται από τους άλλους που δεν είναι κύριοι. Ένας κύριος δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παρακολουθήσει Πολλά ακούστηκαν, να ακούσουμε λίγο ξύλινη γλώσσα. Όπως είπε και ο παλέμαχος σπουδαίος ποδοσφαιριστής Καντωνά, κάνοντας την καταγγελία, μερικέ φορές στη ζωή πρέπει να πάρει αποφάσει. Εναι, μια τέτοια απόφαση να ξεμπερδέψουμε με τη φρίκη του καπιταλισμού πρέπει να πάρουν σήμερα όλοι οι νέοι άνθρωποι. Oh. Για το τέλος του καπιταλισμού, για το άνοιγμα του δρόμου, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Oh. Όσο και να φτύσεις, όσο και να χτυπήσεις, αν είναι να έρθει και θα έρθει Δεν αλλάζει με τίποτα όλο αυτό, έτσι μπήκε αυτό Επειδή γενικώ παίζουν πολύ τα iPhone, οπότε είπα να ακούσουμε λίγο κουτσούμπα χρησιμοποίησε και τον Καντονά στην ομιλία του προχθές στο φεστιβάλ της ΚΝΕΤ Το οποίο για άλλη μια φορά είχε πάρα πολύ κόσμο, νομίζω περισσότερο και από άλλε χρονιές Φάγαμε σκόνη Ήταν, είναι που είναι η καπνία από τα σουβλάκια, είναι και η σκόνη περπατάν τόσες χιλιάδες άνθρωποι εκεί μέσα σε αυτό το πολύ όμορφο πάρκο και γίνεται, γυρίζεις με ένα στρώμα σκόνης, επιστρέφεις στο, στο σπίτι, χαλάλι όμως, χαλάλι, αυτό είναι, λαϊκή γιορτή, έτσι πρέπει να είναι. Φέτος η γωνιά, και ήταν στην κυριολεξία γωνία που ήταν πολύ όμορφη, ήταν το περίπτερο του συλλόγου Παύλος Φύσας Και τις τρεις μέρες, από την αρχή που άνοιγαν οι πύλες μέχρι το βράδυ αργά, ήταν εκεί η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του Παύλου Φίσα. Το πόσες αγκαλιές δέχτηκε, το πόσες αγκαλιές έδωσε. Νομίζω αυτή ήταν μια πολύ ωραία ε, στιγμή και πολύ ωραία εικόνα. Και ε, όπως πέρναγες, το είχαν και σε καλό σημείο τοποθετημένο, όπως έπαιρνες από την πύλη κάπου εκεί δεξιά στο βάθος, έπαιρνε δύναμη. Φαντάζομαι και η ίδια, αλλά νομίζω όλοι οι υπόλοιποι Πέρναμε δύναμη που τη βλέπαμε εκεί, που την αγκάλιαζε πολλοί κόσμος που μίλαγε, γιατί ξεκινάει και έχει ξεκινήσει η δίκη στο εφετείο, και από τέλο του μήνα αρχίζουν πάλι ξανά οι διαδικασίε δικαστικέ να πηγαίνουν οι μάρτυρε, όλο από την αρχή, σαν να μην έχει γίνει το πρωτόδικο, έτσι ορίζει δικαιοσύνη. Οπότε ξανά όλα από την αρχή, ξανά καταθέσει, ξανά μάρτυρε, ξανά η ίδια θα ξαναζήσει πάλι. Την διαδικασία Τη δικαστική θα ζωντανέψουν Στο μυαλό της, στα μάτια της μπροστά Στα αυτιά της ο, Η στιγμή του φόνου, της δολοφονίας Από τους φασίστες της Χρυσή Αυγής Αυτά όλα για το φεστιβάλ ε, Και με, τους, με τη Μαγδαφίσα Και τους συνειρμούς που γεννάει Αυτή η εικόνα Εκεί, εκεί μέσα στο φεστιβάλ Τελεία όλα αυτά Γιατί έχουμε τον Κώστα Καραμαλή Τον τρίτο Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος είπε μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Καταρχήν νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο της πόλης. Έτσι. Καταρχήν, νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο τη πόλη. Έτσι. Έτσι είναι, Λέω Παπαδάκη, το επιβεβαιώνει γιατί έχει μια σημασία η επιβεβαίωση. Ο Κωνσταντινίδη, ο Καραμάλιστα, λέει αυτά, υπουργό Μεταφορών, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Βλέπω εδώ. Πολλοί ερέθησαν αυτά που είπα. Στην αρχή, λέει ένα ο Ηλία από την Πάτρα. Απορώ με το κουκουένα ακόμα κολλημένο στο 5% 30 χρόνια. Αυτοποτιζόμενη γλάστρα, χωρί στόχο. Για λόγους αξιοπρέπεια, λέει εδώ ο έπρεπε να διαλυθεί ησίχω. Θα μου πει τι θα γίνει με την περιουσία, τρει τελείε. Αφήνω την περιουσία στην άκρη, γιατί είναι και πολύ μεγάλη περιουσία, όπω όλοι ξέρουμε. Ε, και το, αυτό που λέει για λόγους αξιοπρέπεια έπρεπε να διαλυθεί και 5% κτλ. Θα σου δώσω μια απάντηση. Αν και γενικώ δεν απαντά τώρα σε αυτά, γιατί έχει πολλά τέτοια μηνύματα. Το 1939. Το κουκουέ τότε ήταν παράνομο, όλα του τα στελέχη ήταν στη φυλακή. Δυο χρόνια μετά, σαν αύριο, ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Τρία χρόνια μετά ήταν η κυρίαρχη δύναμη. Σε όλη την Ελλάδα, όταν είχαν λουφάξει και εγκαταλείψει τη χώρα και το λαό όλοι οι υπόλοιποι. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ιστορία και σου ξαναλέω, στον Ηλία στην Πάτρα και στους υπόλοιπου. Ξύνεται ο καπιταλισμός για να γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Για τον πολύ απλό λόγο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση που έχει δημιουργήσει και προσπαθεί, όπως όλοι βλέπετε, βλέπουμε, δυστυχώς, να τα λύσει με τον πιο βίο τρόπο, με πολέμους και με έναν πολύ μεγάλο πόλεμο. Οπότε, ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει. Και το 5%... και το 0% που ήταν το 1939 και θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα από το 1949 που έλειξε ο εμφύλιος μέχρι το 1974 που μετρήθηκε το κουκουές εκλογές είχε 0% γιατί εδώ δεν υπήρχε όμως υπήρχε παντού όλες οι κινήσεις των πολιτικών τότε, κυβερνήσεων, χουντών να το πω στη γενική πρέσβεων, μαριονετών πρωθυπουργών, εθναρχών και λοιπόν γερόντο της δημοκρατίας η μόνη του έγνοια και Πίσω σκέψη, ήταν τι θα γίνει με του κομμουνιστάς και πώς θα αντιμετωπιστούν οι κομμουνιστές Οπότε, μικρή σημασία έχουν τα ποσοστά. Σημασία έχει ότι κρατιώνται, κρατιώνται διατηρούνται τα κάρβουνα αναμένα. προχτές άναψαν περισσότερο τα κάρβουνα. Και από εκεί και πέρα, ο Άδωνις Από εκεί και πέρα, ο Άδωνης, για να το βάλω μια τελεία. Ο Άδωνη, λοιπόν, αναλύει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΙΕ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού πες, στο μεταφέρω. στον ΟΕΕ ήταν άψογη. Δεν ήταν απλώς ικανοποιητική, ήταν άψογη. Διάβασα από, από τον Ποδάνο και λυπούμε πολύ που είπε 7 λεπτά λέει την Ουκρανία, 3 για την Τουρκία μίλησε. Πώς τι έκανε ο Τάκης, δεν <laughs> Μιλάει την Ουκρανία και την Ρωσία. Όλοι τα κρατήρια από κάτω ξέρει για αυτό το θέμα. Ναι. Ε? Δεν έχουν όλοι και στη μεγάλη πλειοψηφία τοποθέτηση κατά της Ρωσίας για το θέμα. <laughs> αυτό δεν το, κρατήρια, το Σωστά. Αφού τους λέει λοιπόν όλο αυτό το θέμα είναι την Ουκρανία, τους γυνάει στην εισβολή και την παράνομη κατοικία της Κύπρου. Πρόσκαι, και τα πρώτα λεπτά για την Ουκρανία και τα δέτα για την Κύπρο είναι ένα κομμάτι τώρα. Δηλαδή τι τους έκανε, πρόσχε την τεχνική ρητορική. Εσύ που αισθάντηκες ωραία και με χειροκρότησε όσο στην ώρα που σου λέω την εισβολή, την παράνομη, τον Ρώσο στην Ουκρανία, εσύ μένεις και ο πυλός στην Κύπρο. Παπ! Τους δη Αυτό είναι καταπληκτικό ριτορικό τέχνα που έκανε Έχω το είδα και που Δεν το έχω α prevents Σομιλία το είδα Αυτό είναι καταπληκτικό ριτορικό που έκανε το είδα και πανηγύριζα Δεν το, elastico, το Ρετάρι όταν πανηγυρίζει. Στο τέλο πρέπει να είναι καμιά κοσαριά λέξει, όλε μαζί. Πώ γίνεται να φαεί, ξέρω εγώ, τον πριάμο, όλα μαζί μπαίνουν και δεν καταλαβαίνει. Έτσι γίνεται και έγινε και εδώ. Αλλά όμω παπ, αυτό να κρατήσουμε το πολιτικό επιχείρημα, παπ του την έφερε. Γιατί έβαλε πρώτα την Ουκρανία, χειροκροτούσαν οι άλλοι, μετά ρίχνει την Κύπρο, τα χειροκροτούσαν, άρα, άρα νιώθαν ενοχή Όλοι στον ΟΗΕ, συγγνώμη, νιώθουν ενοχέ. Άμα νιώθαν ενοχέ θα έπρεπε να είχαν από τον ουρανοξύστη του ΟΗΕ, όλοι κάτω. Και έτσι πάπη του την έφερε ο μεγάλος συγγέτης και μετά κάτι ακατάλειπτα που δεν τα καταλάβαμε. Αυτά τα πολύ ωραία για την ρητορική δυνότητα και ικανότητα του πρωθυπουργού μας από έναν καθηγητή ρητορικής και ιστορικό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος πήγε καλεσμένο στο κανάλι του Καρατζαφέρ, είναι το Art. Καρατζαφέρη, Σάδωνη, θυμόμαστε όλοι από τα παλιά, κάτι του συνδέει. Εκεί λοιπόν στην εκπομπή που πήγε στο ΑΡΤ, οι συνάδελφοι εκεί θεώρησαν σκόπιμο να φτιάξουν ένα βίντεο. Αυτά τα βίντεο που παίζουν στην αρχή, τα γλυψηματικά. Εδώ θα ακούσουμε αυτό το βίντεο. Αν υπήρχε κάποιο συνώνυμο τη αυτοπεποίθησης στην πολιτική, αυτό θα ήταν το όνομά του. Από τότε που εμφανίστηκε στο δημόσιο βίο, άλλωστε ξεχύλησε από πίστη στον εαυτό του. Γι' αυτό και δεν φοβήθηκε να βγει μπροστά όταν έκρινε ότι το απαιτούσαν οι συνθήκε. Είχε τη στόφα του ηγέτη που σπανίζει στι μέρε μα. Του το αναγνωρίζουν οι φίλοι που τον θεωρούν μπροστάρι, αλλά του το προσάπτουν και οι αντίπαλοι του που τον θεωρούν κινητήριο μοχλό στι πολιτικέ εξελίξει τη χώρα. Ο Άδωνη Γεωργιάδης έχει πιστού υποστηρικτέ, μα και ορκισμένου εχθρού. Και αυτό συμβαίνει μόνο με τι ισχυρέ προσωπικότητε. Κατηγορία στην οποία ανήκει δικαιωματικά ο νυν Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων. Τον μάθαμε άλλωστε όλοι με το μικρό του όνομα. Κάτι που διαχρονικά Με τις μεγάλες προσωπικότητες Με εκείνες που καλούνται και τελικά γράφουν ιστορία Γίνεται ο αγαπημένος των μέσων μαζικής ενημέρωσης Κάποια τον αγαπούν και τον στηρίζουν Ενώ τα υπόλοιπα λατρεύουν να τον μισούν Έτσι όμως δεν γίνεται με τις ισχυρές προσωπικότητες Όπως άλλωστε έχει πει και ο Πέρσης ποιητής μόνο τα καρποφόρα δέντρα πετροβολού Αυτά όμω συνεχίζουν να βγάζουν καρπού. Όπω και ο Άδωνη Γεωργιάδης θα συνεχίσει να βγάζει πολιτικού καρπού. Έτσι όμω δεν γίνεται με τι ισχυρέ προσωπικότητε. Έτσι γίνεται. Με τι ισχυρέ προσωπικότητε, γιατί σε αυτή την κατηγορία δικαιωματικά, όπω είπε η συνάδελφο, ανήκει ο Άδωνη Γεωργιάδης γίνεται αυτό ακριβώ. Καρποφορούν γενικώ. Έχουν διάφορου καρπού. Όμω υπάρχουν και άλλε ισχυρέ προσωπικότητε, οι οποίε μια μικρή χάρη μα τη ζήτησαν. Θα ήθελα λοιπόν κλείνοντα. Να παρακαλέσω όλους εσάς Πριν κοιμηθείτε Κάθε βράδυ αν κάνετε προσευχή Να κάνετε Είναι καλό βοηθάει τον άνθρωπο Η την ψυχή μας Άρα τη ζήτησε ο βελόπουλο Να κάνουμε προσευχή Πρέπει όλοι το βράδυ όχι τώρα να κάνουμε προσευχή Μις θα την κάνουμε τώρα Γιατί το βράδυ που να σας βρούμε Πρέπει να ξανά εκπέμψουμε Μες στη μαύρη νύχτα Οπότε τώρα και κρατήστε την και κάντε το βράδυ Κύριε ίσο, μόνο εν της ουρανής, αγιάς το τελοπον σου, ελφέτο η βασιλεία του βελόπουλου σου, γεννηθήτο το, το ευκαρδιόν σου, δώσε και λυφές σε μας επί των ακροδεξιών ημών των επιούσιων, δώσ' μια τετραετία στον ηγέτη μας σήμερον και άφησε ημήν της αγιορήτικης οδοντόκρεμες ημών και βοήθησε τον Πούτρι να πληρώσει τις οφειλές ημών και μη εις ανάγκυσή μας η συγκυβέρνηση με μισοτάκι πειρασμών. και προστάτεψε μας από το τσιπάκι της Φάιζερ του πονηρού δι' ευχών των Αγίων Μακεδονόμαχων ημών Κύριε με τι επιστολέ σου Χριστέ ο Θεός Και ημάς. Αμήν. Να τη μάθετε και να τη κάθε βράδυ. Αυτή την προσευχή μα ήρθε κατευθείαν από τα γραφεία του κυρίου Βελόπουλου. Οπότε τη βάλαμε ήχο για να μπορέσετε και εσεί να την λέτε. Κόψτε το κομμάτι, βάζετε το να παίζετε και από το iPhone. Και μπορείτε να πιάνει. Πιάνει και η προσευχή. Α έχει ακουστεί από άλλον. Δεν έχει σημασία. Το πιάνει το ξεμάτιασμα από τηλέφωνο, από μακριά, στην άλλη άκρη του πλανήτη. Από τον Νότιο στον Βόρειο Πόλο. Δεν θα πιάνει προσευχή, που είναι και πιο με το Θεό άμεσα συνδεδεμένη. Έχουμε αφήσει μια έτσι, απορία να την πει κάποιο με την πρώτη λέξη που μα έρχεται στο νου. Ποιο είναι το πρώτο πάνω στον στο μυαλό Τα λέξει το μυαλό Ποιο είναι η πρώτη λέξη που πει. Αντε και γά, Ποιόνε το πάμε στον μυαρά του Άμιου gangsICO το στον να βρεπεσbnον μτσοτάκι Ποιόν το πάμε στον να το Κόψε κόψε τον ήχο Και πολλοί τον αφήσαμε <Τοχε> Τον ήχο είναι και ο ΕυΑγγελάτος. Ο Σκόπτης για να κόβουμε τον ήχο. Μα προκάλεσε και ο Άδωνης, κάνει την ερώτηση, ποια είναι η πρώτη λέξη που σου στο μυαλό, θα βλέπεις το Μητσοτάκη. Άπειρα μπορούν να πουν εκεί. Διαλέξαμε αυτή που είναι πιο έτσι, κυρίαρχοι, Η φράση που είναι πιο κυρίαρχοι και έρχεται στους περισσότερους ε, και στα social media και στα μεγάλα τα κανάλια. Ε, υπάρχουν πολλά πλάνα από το Ιράν με όλα αυτά που γίνονται εκεί. Ε, όλα ξεκίνησαν από την πρώτη κοπέλα που σκοτώσανε πριν ε, οι αστυνομικοί πριν λίγο καιρό η αστυνομία όπως τη λένε η αστυνομία αισθητικής κάπω έτσι ε, εκεί στο Ιράν υπάρχει τέτοια αστυνομία που κυρίζει στους δρόμους και βλέπει αν οι γυναίκες, όχι οι άντρες βέβαια αν οι γυναίκες είναι καλυμμένες στο 97% και αν φαίνεται μια τούφα από τα μαλλιά τους γιατί αυτό συνέβη με την 22χρονη που τελικά βασάνισαν και σκότωσαν Στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει ένα άλλο βίντεο, μια άλλη κοπέλα στι διαδηλώσει που γίνονται πια εκεί, στην Τεχεράνη, αλλά και σε άλλε πόλει του κόσμου, αλλά κυρίω στο Ιράν, που δεν είναι τα μαλλιά τη πίσω, χωρί να φοράει τίποτα. Δεν είναι τα μαλλιά τη, πάει μπροστά. Ένα νέο κορίτσι, σκοτώθηκε και αυτή. Υπάρχει τι τελευταίε ώρε, γίνεται έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο και επειδή ακούμε τον Μπελατσάο στα Ιταλικά, στο το ακούσουμε στη δική του γλώσσα. اس گلوی تو تصدیای ما الا چاو الا چاو الا چاو چاو چاو میخریم اصغ یه شب یکی میگه ای آدم ها یا همه با Γιατί φιλεία Κροατή, η από την Πάτρα που είπε πριν, ποτέ δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο, τι θα γίνει αύριο. Και επειδή τα καζάνια βράζουν, ε, διότι δεν έχει καταφέρει αυτό το σύστημα, δεν μιλάω μόνο για το Ιράν, γενικώ μιλάω, άλλωστε και εκεί καπιταλισμό έχουν, ε, δεν έχει καταφέρει να λύσει βασικά θέματα των ανθρώπων. Και ενώ είμαστε το 2022 που θα έπρεπε να είναι λυμένα όλα αυτά, πηγαίνουμε ολοταχώ προ τα πίσω, είτε πρόκειται για θεοκρατική αντίληψη, είτε πρόκειται για οικονομική αντίληψη, είτε πρόκειται για. δημοκρατική σε εισαγωγικά αντίληψη όπως συμβαίνει στην Ιταλία όλα δεν είναι και τόσο καλά δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων ενώ θα έπρεπε ενώ η τεχνολογία το iPhone έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αντα... εκπληρωθούν αυτές οι ανάγκες όμως γίνονται χειρότερα συνεχώς τα πράγματα οπότε τον πελατσάω εδώ στην γλώσσα του την δική τους Ελληνοφρένεια, 211 10 80 σας περιμένει, πάρτε τηλέφωνο εκεί, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, διαφημίση κολλητά και εδώ είμαστε. Γεια σα Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν ακούω τώρα την εκπομπή και ακούγαντα δεν είμαστε του Βελόπουλου. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είμαστε Βίκινγκς, δεν είμαστε Γερμανοί, δεν είμαστε Ούνι, δεν είμαστε Ουρούλοι. Και μου ήρθε ένα στίχος από Βανδαλού, το δεν είμαστε πειρατές, δεν είμαστε Μογκόλοι, μπορούμε να βάλουμε αυτοί σε αυτή την πόλη. Και είπα να το μοιραστώ μαζί σου. Έτσι, για καλή Παρασκευή. <Τι <Τι> πειράτες, <Τι> δεν είμαστε <Τι> I'm a little bit of a scarecrow, but Κουνουμαλαρά μου. Αγάπη μου! Συγνώμη μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Θα μείνει για πάντα μαζί μου. Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μα! Που μένει! Καλαμάτα να δεσμεθεί. Ε όχι να! Γιατί ρε, είναι ωραία. Καλαμάτα είναι ωραία, ένα κακό έχει που έχει καλαμτιανούν. Κατά λένε καλά. Είναι λίγο θεματάκι αυτό ναι. Ε, αλλά ε, μένει, ε. Ο ε. Ε, μένει ο Καρβέλα έμαθα. μένει ο Καρβέλα έμαθα καλαμάτα, οπότε λίγο σώζεται. <laughs> ο Τζόντι Ελλάδα. Οκ. Okay. Και το μεταξύ φιλανε ίδιο με τη χωρί με μου τη Βασίλισσα. Έτσι ήταν η γαία. Κατάξι όταν έφτιαγεια ήταν. Ένα. Αγούδια Έξω από τα δόντια Έξω από τα δόντια Έξω από τα Τέτοια Όχι, όχι Τι να σου πω Ανένα, γιατί βάζετε πράγματα και οι δείξει και τέτοια που δεν μα ενδιαφέρουν και έχουν κουράσει το κάτω κάτω. Με την Όχι, παρακολούθηση είμα... έχετε κουράσει το πασόγη. Μπορά τον κόσμο και μα. Δεν κουράζεται, εδώ είμαστε. Κουράζεται. Ένα κουράσει. Εσάι τον κόσμο. Ο κόσμο. Άμα και κουράσει και ο κόσμο το σκεφτόμιο. Ναι. Ναι. Ναι, δεν θέλει να πούει άλλο για αυτά τα πράγματα ότι έχω τέτοια. Μπορούμε ναι. να πούμε για την εγκυμοσύνη τη Κωνσταντίνα Πυροπούλου. Αυτό το καλλιέγιο στο κορυφή. Ναι, ναι, γιατί ντούνι. Διάφοροι. Τι σινατζάκι διάφορου ανθρώπου ελέγχη τη να πούμε να κάνουμε λίγο χάση με αυτό πράγματα που δεν κουράζουμε. Φαντάζομαι αυτά θα θέλει και η οικονόμη. Έμα, αφού τα ξέρεις, έλεγε, εγώ θα στα τα πω. <σομίως> το Μιζόταξ είναι κύριος. Ποιον το πρώτο πάμε στον μυάλλον να βλέπεις το <σομίως> τον Μιζοταγκή? Ποιο είναι πρώτο λες θα πεις? Κύριος. Αυτό τώρα τι απαντάει. Να το δει. Κύριο, να κάνει τώρα παρακολουθήσει κινητών τηλεφώνων. Ποτέ. Ποτέ των ποτών. Οι κύριοι δεν κάνουν παρακολουθήσει τηλεφώνων. Άρα τι είναι ο είναι κύριο, άρα μπουζούκι κτλ. Δεν έχει κάνει αυτό τι παρακολουθήσει. Τα κάνανε οι άλλοι από κάτω που δεν είναι κύριοι. Να πω μια ευχή, ε, θα μα το επιτρέψτε, ε, για ένα κορίτσι που έχει σήμερα γενέθλια και γιορτή στην Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεω. Στο σπίτι είναι τώρα, μαζί με το γιο ακούν την εκπομπή, θεολογία τη λένε και κλείνει τα 87 το κορίτσι αυτό. Να είναι γερό, να είναι δυνατό, όσο ζω εγώ την ξέρω, με ζει και πριν γεννηθώ. Με ξέρει πριν γεννηθώ μάλλον, με ξέρει και πριν γεννηθώ. Οπότε τις καλύτερες ευχές πάνω από τα 100, με υγεία, διάβγεια όπως έχει και πάντα γερή και δυνάτη. Βελόπουλος τώρα. Υπήρχε από το παραπέντε είχε βγει εκείνο το περίφημο «Ήμουν και εγώ στο ασανσέρ». Παλιότερα Γιάννα Αγγελοπούλου είχε πει «Ήμουν και εγώ στους Ολυμπιακούς». Αλλάζει όλο αυτό «Ήμουν και εγώ στο αγρίνιο Θέλετε δηλαδή να θυμάστε σε δέκα χρόνια από τώρα θα ζούμε όλοι και θέλω να ζούμε όλοι αυτή την ημέρα και να λέτε «Ήμουν και εγώ τότε με εκείνου του παλαβούς στο Αγρίνιο, στην αίθουσα που άλλαξαν την Ελλάδα». Άλλαξαν την πατρίδα, την κάναν καλύτερη, την κάναν ωραιότερη, την κάναν Ελλάδα, την επανελλήνισαν, ξαναέκαναν την Ελλάδα ελληνική και χριστιανική. Περιτά όλα αυτά, θα έπρεπε να πει, ήμουν και εγώ το με αυτούς τους παλαβούς, στο Αγρήνο, να μπει εκεί η τελεία, νομίζω θα περιγράψει περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Το δεύτερο μέρος του λαού τώρα είναι λίγο μεγάλο, γιατί πήρε ο ένας από την και ήθελε να κάνει πλάκα στο φίλο του από την Ναι γεια σας Γεια σας Ελληνοφρένια Ναι ναι παρακαλώ ίδια Η ίδια ακριβώς Ναι ναι Μιλάω με ποιον για να ξέρω Διονύσης είμαι εγώ Με μένα Με σένα τον. Τζένι. Τζένι Μπότσι. Τέλεια. Με την Τζένι Μπότσι θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, Τζένι Μπότσι, συγχαρητήρια για την όλη σα πορεία. Σα αδερμάω, σα ακούω από καιρό. Και πάμε τώρα στο Διατάφτα. Mm. Θέλω να κάνουμε μία φάσα σε ένα φύλλο. Το Είχε Διατάφτα, πέρα από το Διατάφτα, υπάρχει και το επιτάφτα, το συντάφτα, το πλιντάφτα, ή βγαίνει μόνο σε διαίρεση. Όλα αυτά που λε, τα ξέρει καλύτερα. Λέω και καναχωρατώ έτσι να σπάσει ο πάγο. Ναι, τα γνωστά. ή να γίνει πιο ισχυρό. <laughs> για μου λοιπόν το Διατάφτα. Το Αυτά. μόνο που θέλω είναι το εξή: Τι ώρα να σε πάρει τηλέφωνο και αν θα πρέπει να επικοινωνήσει με αυτόν τον αριθμό. Με αυτόν τον αριθμό θα με πάρει μία μισή ώρα. Θα του πω μία και μισή ακριβώ να σε πάρει. Πιστεύω να πιάσει τη γραμμή, να είναι τυχερό. Από εκεί και πέρα να σου πω λίγο δύο στοιχεία για να τον ντρολάρει και να το ευχαριστηθούμε. Άντε, ναι. Έχει κάποια προβληματάκια στο σπίτι. Λοιπόν, με τη γυναίκα του περνάει μία κρίση και με τη δουλειά του. Και θέλει στα καλά καθόμενα εδώ που ναι. είναι 45 χρονών να βγάλει δίπλωμα οδήγηση και να πάρει μια μηχανή σαν τη δική μου. Τι μηχανή Μια 900. 900 είναι μεγάλη. Άσε μα δεκατάκι τώρα που θέλει <συσκ> και μηχανισμε δική σου τώρα μεγάλη. <συσκ> έλα. Λοιπόν. Πάρε το χαχανημάκι στο <συσκ> εκείρα παπά... <συσκ> να πηγαίνει. <συσκ> ένα παπάκια 900 γυβικών. <συσκ> λοιπόν. <συσκ> και <συσκ> θέλει να βγάλει δίπλωμα. Και επίση μου λέει ότι αν υπάρχει και περίπτωση επειδή να το βγάλουμε και έτσι θεωμή να ανησυχεί. <συσκ> <συσκ> <μην> Είναι <ανησυχείς>, λαμό. Εντάξει, θα το φτιάξω. Έχοντα καλύτερο. Λοιπόν, και ξέρει πω θα το πάει εσύ δεν υπάρχει καλύτερο από ένα. Εγώ είμαι ο δάσκαλο. Εσύ ο δάσκαλο είπε ό,τι θέλει. Ο δάσκαλο, ο δάσκαλο που έχει τη σχολή. Εντάξει. Έγινε. Και πέρα θα το δει. Και σου είπα και το background να ξέρει, δηλαδή μπορεί να τον χειριστεί, να του πει καλά τώρα, πώ και τι έγινε. Okay. Λάθα, να έχει ένα πλάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρίκα που σα άκουσα. Σα ακούω και χαίρομαι πολύ για όλη σα την πορεία και την όλη σα τη στάση. Α, από κό σας τηλεφωνώ. και εγώ είμαι από Αθήνα, δουλεύω πολλά χρόνια στο νησί. Από κό είναι και το παλικάρι και είναι ένα πολύ ωραίο τύπο. Όποιο θέλει το πείραγμά του. Το από το, το έχω πολύ. ακούσει άλλε περιπτώσει. Μόνο αποκό. από Εγώ μόνο από Ναι, γεια σα, ο κύριο Μπότσι. Ναι, ναι. Γεια σα, τι κάνετε. Είμαι ο Μάνο από ΚΟ, τηλεφωνώ εκ μέρου του νιώνιου. Ο Ποιο, ο Μάνο από ΚΟ. Ναι, τηλεφωνώ εκ μέρου του νιώνιου. Διονύσει. Για το δίπλωμα. Μπράβο, ναι. Ναι, γεια σου, Μάνο. Τι κάνετε. Ήθελα να ρωτήσω, εγώ καταρχήν, αυτό που θέλω, που χρειάζομαι είναι ένα δίπλωμα μηχανή απεριόριστο. Σωστά το λέω. Θα οδηγάτε Τη μηχανή. Ναι, ναι, ναι, σκέφτομαι να πάρω. Είχα παλιά, τώρα σκέφτομαι να πάρω, απλά και να το βγάλω και το δίπλωμα γιατί παλιόρι Χωρίς δίπλωμα, παράνομος Βεβαίω, ναι, ναι Στα Τσακάλια δουλεύατε Στα Εταιρεία Τσακάλια <χε> Μπράβο Ή <Είμαι>, με θυμάσαι ρε... <χε> ρε... Τέλος πάντων, εντάξει Ωραία, και ποιο είναι το θέμα τώρα που έχουν, πόσο χρονών είστε 48 Πόσα κιλά Κιλά Ναι Εκεί η μηχανή δεν σηκώνει ό,τι να είναι. <χε> 82 πήγα, 83, κάπου εκεί. Με τι ύψο, έχει σημασία. Μέσα κοντό είναι χοντρόφο. Ήψο 1,75. Ποσό? 1,75. Δεν είστε για κρόσ. Καμιά χαμηλή δηλαδή μηχανή θα πάρετε. Να τη φτάνετε, ε. να πατάτε κάτω. Ε, λογικά, ναι, δεν θα πάρω κάποια που να μην πατάω. <laughs> Αυτό λέω, Καναβέ, πάγει. δεν είμαστε δηλαδή ούτε για τουρίνγκ, ούτε για κρόσ. Ούτε... Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Για εντούρο δεν Να βγάλουμε εγώ. για παπί? Να πατάτε ε. σίγουρα, γιατί σα βλέπω λίγο πιτκον που λένε στο χωριό μου. Όχι, εγώ σκεφτόμουν να πατάω. Πάρω μία μηχανή εφάμιλη του Διονύση. Εφάμιλι. E ναι. Φαμίλιαρ. Φαμίλιαρ, ναι. Αχα, για να καταλάβω. Ωραία, έγινε. Να αρχίσουμε μαθήματα, χαμπαριάζτε τίποτα. Θα μου πισκαιρείτε. Ορίστε, ο δάσκαλος. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Μαέστρο, μαέστρο. Πώς είναι ο παπακαλιάτης δάσκαλος. Ναι, okay. οκ. Έτσι κι εγώ. Εγώ, αυτό που ήθελα να ρωτήσω να μάθω είναι το εξή. Καταρχήν, θέλω, είπαμε για δίπλωμα για μηχανή το απεριόριστο. Απεριόριστο των κινητών, πώ το λέμε. Ναι, ναι. Σαν πρόγραμμα κινητού που λέμε. Ναι, μπράβο. Το απεριόριστο. Και σου σου θε. Ωραία. Πόσα μεγαμπάιτ. Όσα πάρει. Δεν ξέρω, νομίζω από τα. Κάποια μεγαμπάιτ και πάνω είναι free μετά, νομίζω. Όσο κάρτι. Τέλο πάντων, με τη μηχανή γνωρίζετε πώ γίνονται τα μαθήματα, έτσι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Όχι, δεν έχω ιδέα ότι μαθαίνονται τίποτα. Ωραία. Το μάθημα γίνεται με τον δάσκαλο από πίσω. Ναι. Σε λακκούβε, κατηφόρε, με συχνά Οκ. Okay. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Και έτσι. σε κακοτράχαλο δρόμο. Αυτά που το έχουν εξήσει μόλι από άσφαλτο και κάνει κάνουν τοκτουκτουκ, αυτό. Α, μεγάλη απόλαυση. Α, ωραία, εντάξει. Για το δάσκαλο. αυτό. Έτσι καλώ ο δρόμο κάπω έτσι είναι εδώ, Εμά. Πού είστε εσεί? Στην ΚΟ. Α, ναι, στην ΚΟ, μπράβο. Ναι, οπότε ο δρόμο είναι κάπω έτσι. Ωραία, οπότε προχωράμε. εγώ, Είναι μέρο τη συμφωνία αυτό. Δηλαδή δεν είναι το ασφάλτο. Τι θα μάθει τώρα, τι θα μάθει και στα δύσκολα θα μάθει. Στην κατηφόρα δύσκολα. με το φρένο και το δάσκαλο από πίσω. Ναι, Νέκατε 15 χρόνια άλλο.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 Είστε νέα δημοκρατία, μήπω? Από του άριστο. Με κανέναν του. Γιατί μήπως, μου φαίνεται τίποτα. πολύ άριστη η τακτική αυτή. Κοιτά, εάν δεν είχα ιδέα από μηχανή, θα έλεγα εντάξει. Ναι. Πάμε να μάθω κιόλα. Δηλαδή να κοιτάξω να το στείλω και με μια γρήγορη κούριερα, α πούμε. Μη σου καθυστερήσει κιόλα. Όχι, εντάξει, δεν βιαζόταν. Το ξέρετε ότι ηχογραφούνται οι κλήσει. Θέλετε να μα βάλει μέσα ο καραμαλή. Ε, όχι, δεν ηχογραφεί εμά. Είμαστε πολύ μικροί οι μα ηχογραφεί. Εσύ, εμένα δεν με ξέρετε. Τέλο πάντων. <laughs> το οικονομικό δεν είναι θέμα γιατί μου είπε ο νιόνιο ότι θα το τακτοποιήσει. Είσαι εκείνος Κάπως λέει τα βρίσκεται μεταξύ σας ναι. Είστε fuck buddies Κάτι τέτοιο δεν κατάλαβα ναι. Κάτι μου είπε για top, top, bottom Δεν, δεν τα ξέρω κι εγώ καλά yeah. Top, bottom Κάτι power Τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνετε, πάντως μου είπε το οικονομικό να μην με απασχολεί εμένα. Α, εντάξει, ωραία. Έγινε, λοιπόν. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ιδανικά ε, κλείσμα. Ε, τέλος πάντων, ναι, εννοώ να ετοιμαστείτε να βάλετε φόρμα. Φόρμα, τι φόρμα. Εργασίας, να είσαι σαν το ρουβά το 1992. 1900, 92, ουσίκια, <Τι> λέει, <"Μίσαι δύο> Εντάξει. Εντάξει. Α, θα πάρω, πάρω μία τολιά αυτή την όλη που έχει. Αυτή Εντάξει, είναι ε, θα... την <σάιτ> αυτή. Ναι, ναι. Τι κάνω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, καλά ακούω. τι κάνεις, αναρωτιέσαι. Έχω <σάιξε> και Α ωραία. Οπότε τι Δεν είχα μπάρτα. Δεν σου δεν λέγει πουνιτσούνα σου, πουνιτσούνα σου. Όχι, όχι. Και μετά στην <laughs> έκρυβε. Εσάνα δεν νορίζει. Α, τυχερά είναι αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοιτάω εγώ τις διαθυσιμότητες και έρχομαι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια. Γεια, γεια. το να Δεν είναι μια λέξη, είναι πολλέ λέξει αυτέ. Κάπω έτσι φτάσαμε στο τέλο, επαναστατήσαμε και σήμερα. Πήγαμε στο μετά, από το μαύρο το προχωρήσαμε και πήγαμε στο κόκκινο, που είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Ε, και το μακαζήνο βεβαίω θα ακολουθήσει, αλλά πριν έχουμε το τρίτο μέρο του λαού. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα μαύριο γεια σα. Πέλα μονο Λουλού, ηγετικό μάρκετινγκ, μ' αρέσει. Ναι, ναι, άκουλα. Δηλαδή, χτε ρε φιλαράκι, σε έχασα. Γιατί ήρθε το μωρό μου σακατεμένο με τη μέση του και έκατσα παρέα. Αλλά παρέα, έχει... μασάζε, να του κάνω παρέα. Παρέα, μα δεν μπορούσε να κάνει παρέα. Πρέπει να κάνει, τα χέρια σου. Φιλαράκι, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ά, α, είσαι καλοχέρι. Πουστάρι, που θα σου κάνω ένα μασάζ! Να θα να πάντα, το δοκιμάσω, δεν ξέρω. Πα μέσα είμαι. Για πάρτη σου ό,τι γουστάρι, θα κάψουρα την πρώτη ματιά, ρε Ναι, ναι, και θα, θα μου κόψω βεντρούσε. Ότι γουστάρη, φιλαρά και ότι γουστάρε. Αμέου να σου πω τώρα για το τον Πολύπια. Ε, όταν ε, σταματήσατε για διακοπέ άρχισα να ψάχνω να το ακούσω και κάνουν άλλο ραδιόφωνο και ξαφνικά ακούω ένα σήμακ, α πούμε, που είναι γεμπρό στι γύση κολασμένοι. Λέω παρεφίλε επανάσταση, Μπήκαμε και πιάνω κόκκινο. Ρεφίλε το τι μαλακία έχω ακούσει. Το τι μαλακία, το πώ δικαιολογούν, α πούμε, την κυβέρνηση τσίπρα να πούμε, το πώ προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν το ΝΕρ Για κατάλαβα ο τσίπρα, α πούμε, το ΝΕΠ είναι γεωλικό να δώσει. Ενόουσε όχι να μου κάτι Και εκεί που άκουγα, κάτι είδε και ένα καλό που έχει πλάκα ακούει και μια γλόριμη φωνή που έλεγε πόσο καλά παίρναγε να βούμε επί εποχή Τσίπρα και πόσο πλήρωνε και διαχειριστή στην και τέτοια. Ποιο ήταν, μάτεψε? Ο ταρίφας Σ' αγαπάω πολύ, φιλιά τα Να πούμε την Δετάρτη, Φίλε, Τέταρτη σειρά θα είμαι. σειρά, καλή και ο Μέτζέλος με γανα του α... το η ξέ... δυσλεξία ρε φίλε δεν πειράζει. Το... για να το έχει και σε ήχο στην Ελλάδα κολυμπάει στην Αμερική περπατάει τι είναι ήξμ mm, ideally πάντως είναι περπατάει, είναι. περπατάει. Είναι. να εκτιμήσουμε ότι περπατάει έτσι είναι κομενος έλα έλα είναι Μωυσές εμ ένα έλα δεν πάει με, το μυαλό μου δεν πάει το μυαλό μου θα μπορούσες να συνεχίσεις και στα μεγάλα συμφέροντα έρπετε <laughs> Να σου πω, ε, να πούμε κάτι και σε αυτόν τον οικονόμο του Σκάι. Τον ίχυ... έχει κάνει εδώ παιδιά με τσοτάκι. Περπατάει, πόσο όμω περπατάει, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι αλλά Beatles. Κύριε οικονόμο, μου, θα μπορούσατε να πείτε ότι τραγουδάει και σαν του Beatles. Γιατί κολλώσατε, σα πήρε ντροπή από τα μούτρα. Δεν έχουμε ακούσει τραγουδά αυτό. Και γιατί τον έχουμε δει να περπατάει τόσο ωραία. Hey, Είδα μια φωτογραφία, ένα τοπκαρέ, κάτι κάνει. Τουλάχιστον κουνάει τα πόδια του. <laughs> το είπε το Υπουργείο του Σίλι α πούμε. Α ναι, ναι, τέτοιε τιμέ λοιπόν αν κάποτε αυτό ο. Το γαμιά που φύγει από την εξουσία, είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξει το τρελάδικο. Τον έχουν τρελάνει και το πιστεύει. Τον έχουν τρελάνει τον κακομίρι. Τέλο πάντων, τι να πούμε. Ειλικρινά, όχι να καταλήξουμε. Τι ψηφίζετε ρε και για να το χοντρίνουμε, τι θα ξαναψηφίσετε ρε Καλά, μην γιάζει, κάτσε να δούμε. Ε, καλά, ναι. καλέ έρχεται αυτό. Φουριέδο, άσε Αποστολάκο, πέρα κοίταξε ρε Αποστολή. Γι' αυτό σου λέω πέρα επιλέγει ανθρώπου που βγάζει να ακούμε ξανά. Παίρνει ο άλλο τηλέφωνο τώρα και βλέπει την κοπέλα που σκότωσαν δίθεν στο Ιράν, έτσι. Δίθεν, ηθοποιό και αυτή. Θα σου πω κάτι. Ξέρει πόσο καιρό παλεύει η CIA να χωθεί εκεί μέσα να δημιουργήσει τι ανοίξει που δημιούργησε στη Λιβύη, στο Μαρόκο, στην Τινησία, στην Αίγυπτο. Αυτά τα άτομα δεν βλέπουν λίγο παραπέρα, ρε Αποστολή. Ρε Αποστόλη, το γεγονό αυτό ότι πέθανε κοπέλα. Αλλά όμω, τι δημιουργήθηκε κατόπιν από εκεί και ύστερα και τι έκανε η CIA στο Ιράν. Δεν το βλέπω, ηλίθιος. Μ' αρέσει, είσαι ψαγμένος. Τι ψαγμένο είναι ο Ποστόλιο, Βλέπω δηλαδή, ότι βλέπουν στον καθρέφτη. Λοιπόν, σε Αθήνα, όποιου βγάζει εδώ πέρα του ξανακούσουμε πάλι, θα του περνά από φίλτρο. Και συγχαρητήρια για χθε το βράδυ. Είπα να μην σε γιατί. Ήσουν εκεί. Ναι. Άρεσε. Πολύ. Να